Πάρα πολύ σύγχρονο ελαστογράφο. Είναι το δεύτερο μηχάνημα το οποίο έχει εγκατασταθεί σε νοσοκομείο μετά το νοσοκομείο του Βόλου. Η διαφορά είναι ότι σε εμά εγκαταστάθηκε από την δωρεά τη Ρόδου για τη Ζωή το τμήμα μας Μαστού. Αυτό τι μπορεί να προσφέρει, σε τι σα διευκολύνει στη δουλειά σας. Είναι ένα μηχάνημα που άποψη βρεθεί μία βλάβη στον ε, απλό υπέρειχο. Ε, κάνοντας την shear wave ελαστογραφία ε, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις βλάβε. Από τη μία μπορεί να έχουμε ε, αρ με αρκετή βεβαιότητα εάν πρόκειται για καλοήθη ή για κακοήθη Βλάβη και από την άλλη την ίδια την καλοήθη Βλάβη μπορούμε να την εξετάσουμε επιμέρους και να έχουμε πληροφορίες για διάφορα σημεία του ιστού. Οπότε εάν σε διάφορα επιμέρους σημεία μία καλοήθη Βλάβη μας αναδεικνύει σκληρότητες τότε αλλάζουμε σταδιοποίηση και την κατευθύνουμε προς βιοθεία. Είναι μια ανέμακτη βιοψία τρόπων τεινά που περιορίζει αρκετά τον αριθμό των ματυρών βιοψιών mm -hmm. από τη μία και από την άλλη μας επιτρέπει να στείλουμε τις γυναίκες που έχουν σχετικά πιο απόλυτη ένδειξη για να κάνουν ματυρί. Που σημαίνει ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σας. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο έρχεται βοηθητικά στη μαστογραφική διάγνωση γιατί πρέπει να πούμε πριν από όλα αυτά πρέπει να προηγείται η, μια καλή ψηφιακή μαστογραφία, την οποία όπως ξέρετε εδώ πέρα και τέσσερα χρόνια τη διαθέτουμε στο νοσοκομείο και αυτή αλλά μέσω του ΕΣΦΑ.